Το παιδί γεννήθηκε στι 25 Χριστούγεννα. Ανώδυνο στο <coughs> κοιτό, όλα πήγαν καλά. Και μπαμπά και μπαμπά και μπαμπά. Μεσολάβησε 25 χρόνια μετά η Χριστίνα να μπει στη ΔΕΗ και να γιορτάζει